Στοίχη 13 20, η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών. 13. Αφού δε ήλθε ο Ιησούς στα μέρη τη Κεσαρίας, την οποίαν είχε κτίσει ο Φίλιππος, η ρώτα τους μαθητάς του λέγον, Ποιο νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου». 14. Αυτοί δεν είπαν. Άλλοι με λέγουν ότι είσαι Ιωάννης ο βαπτιστής. Άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλη δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που ανεστήθη εκ νεκρών. Δεκαπέντε. Λέγεις αυτούς. Σεις δε ποιος λέγεται τι είμαι. 16. Απεκρίθη δε ο Σίμων Πέτρος και είπε Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού που δεν είναι νεκρό σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά. Δεκαεπτά. Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε «Μακάριος είσαι σίμον, η έτου Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου που είναι στους ουρανούς». 18. «Και εγώ δεν σου λέγω ότι είσαι πέτρος και πάνω στον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λήθος της πνευματικής μου οικοδομή. θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Ο θάνατο δε και οργανωμένε δυνάμει του κακού δεν θα δε υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία η οποία θα είναι αιώνιο και αθάνατο. 19. Και θα σου δώσω την εξουσία του να εισάγει στην βασιλεία των ουρανών, πάντα άξιον αυτή, και να αποκλεί από αυτήν πάντα ανάξιον, και οποιονδήποτε αμάρτημα δέσει και το διακηρύξει ω ασυγχώρητον επί τη φαινεδεμένων και ασυγχώρητων και ει ουρανούς. ουρανού. Και οποιοδήποτε αμάρτημα λύσης δια συγχωρήσεως επί γης, θα είναι συγχωρημένον και στους ουρανούς. 20. Τότε παρήγγειλε με αυστηρότητα οι μαθητάς του να μην υπούνεις κανένα ότι ο Αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι ώστε να διακηρυχθεί σε αυτούς η αλήθεια αυτή.